De you know what Takata is? You like Takata? I like it tu takata, dále mamassita. Takata. Aqui, Jorgo. We go. We go. We go. We go. We go. We go. We go. We go. We go. We 19 μέτρα, περίμενε, άστο το εσύ Αυτό το λέγε Άστα, άστα, άστα προβοκατόρικα σε μένα Λοιπόν, η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια είναι ένα πράγμα Τα ιερογλυφικά είναι του Άδωνη, τα άλλα είναι του Γιώργου Αυτιά που από σήμερα ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία έβγαίνει στα κανάλια και διάλεξε να ξεκινήσει με την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη που ήταν και από παλιά συνάδελφη κτλ, κτλ. Και εκεί λοιπόν μας είπε ότι θα πάει στην Ευρωβουλή, που θα βγει κιόλας, μάλλον θα είναι και πρώτος, θα πάει στην Ευρωβουλή με το σύνθημα πατρίς-θρησκεία-οικογένεια. Θα πάει να πει στην Ευρώπη. Τα λέει αυτό το σύνθημα και σωστά ο Παπαδάκης του θυμίζει ότι αυτό το έλεγε ο Παπαδόπουλο. Αλλά το χαρακτήρισε προβοκατόρικη η ερώτηση όλο αυτό. Το προσπέρασε και πήγε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα, Τα υπόλοιπα είναι ότι ε, έχει κάνει δουλειά ο Γιώργο Σουαφτιά και θα ανταμοιβθεί τώρα στι εκλογέ. Δουλειά με χείρε. Όταν μου ήρθανε τρία πούλμαν με χείρε ένα πρωί και λέω παιδιά, τι γίνεται. Τρία, τρία, τρία. νέε γυναίκε κάτω των 35 Μια γυναίκα έπεσε ο άντρα από το Αμπάρι. 8, το Αμπάρι, ξέρετε τι το Αμπάρι, έτσι. Οχτώ πατώματα. Με δυο παιδιά, 36 ετών. 193 ευρώ τη έδινε ο Κατρούκαλο. Και έγινε χαλασμό κυρίου. Έψαχνα τον Υπουργό, δεν υπήρχε κανένα. Και μου λε, Ένα το. Τηλεφωνώ στο Μαξίμου. Λέω τον κύριο Πρόεδρο. Τα κόμματα τη Οτάξη μου λέει: στείλε μου τώρα μια αντιπροσωπεία με πέντε γυναίκε. Το μεσημέρι ήταν έτοιμο ο νόμος. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά ας ξεκινήσουμε να το αναλύσουμε. Πήγανε στην εκπομπή τρία πούλμαν με χείρε. Από ποιο γραφείο που έχει πούλμαν βγήκε Αγγελία και λέει ελάτε οι χείρες, μόνο χείρε για να πάμε να δούμε τον Γιώργο Τόναυτιά στην εκπομπή. Και μαζεύθηκαν αυτέ οι χείρε. Κάθε πουλάνον χωράει 50, 150 χείρε, μόνο χείρε, με μαύρα και πήγαν στο Γιώργο των αυτιά. Του είπαν εκεί για τι συντάξει και παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο το σηκώνο Μιτσοτάκη. Λέει, στείλε μου 5, τι ήταν για όρτια, στιλέ μου 5, πήγαν οι πέντε συμπασπέρα στο μαξί μου. Και λύθηκε το θέμα. Το πρωί έγινε αυτό, το μεσημέρι είχε γίνει όμω. Πέρασα από τι επιτροπέ, λυθήκαν όλα τα θέματα. Αυτά λοιπόν, έτσι όπω το παιδί το πρωί στον Παπαδάκι, υπάρχει ο κόσμο που το πιστεύει. Και θα δώσει στον Γιώργο τον Αυτιά την πρωτιά Εγώ είμαι σίγουρος θα είναι πρώτος και πρέπει να είναι πρώτος Γιατί έλυσε το θέμα με τις χείρες Έχει και μια άλλη συνάντηση με μια χείρα Γεια σου Κορίνα Μην φοβάσαι αδελφή χείρα Εδώ είναι αυτιάς Τέλος Πώς θα, το θα σε κανονίσω εγώ Θα πάρω τηλέφωνο στο μαξίμου να δω Αν τους περισσεύει κανένα 5 ευρώ Και για σένα Κάσε μωρή, μα έσπασε στα νεύρα. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Το νέο σύνθημα των Ευρωεκλογών, να πει: Έξω η αριστερή γυφτιά. Όλοι ψηφίζουμε αυτιά. Με είναι ένα ωραίο σύνθημα αυτό, πρέπει να λανσάριστε. Εδώ μία συνάντηση με την χείρα Κορίνα. Ο Γιώργο Ουαυτιά έλυσε και αυθυνή στο θέμα. Δεν είχε μπει στη τρία Πούλμαν με τι χείρε, ήταν μόνη τη. Έκανε καριέρα σόλου. Yeah. Η συγκεκριμένη χείρα. Χάνουμε τον Γιώργο τον αυτιά, θα πάει στην Ευρωβουλή, αλλά τον χάνουμε από πού.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 Κάποτε φτάναμε μέχρι κάτω, τώρα δεν φτάνουμε ούτε μέχρι τα γόνατα. Κάντε πηδήματα στα δάκτυλα συνέχεια. Τουπ! το! Και στο 3, ανοίξτε τα πόδια και τα χέρια στα πλάγια τεντωμένα. Έτοιμοι! Άλλωστε! Νιώργο γυμνασμένο. Πάρα πολύ γυμνασμένο. Από την προσοχή, φέρτε τα χέρια εμπρό τεντωμένα. Μάλιστα. Και παράλληλα στο ύψο των νόμων. Το ρουτούμ! Και σηκωθείτε συγχρόνω στα δάκτυλα. Όχι, Παναγία μου. Για χαρά ταν και εσείς σαν ο τοπούλες. Για την κατάσταση που είναι αυτή, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό που είναι ο Τον χάσαμε από τα γυμναστήρια. Αυτό ήθελα να πω. Τον χάσαμε όχι από τα στούντιο, τα τηλεοπτικά, από τα γυμναστήρια. Όμω δεν πειράζει, θα πάει στην Ευρωβουλή με το σύνθημα Πατρίση, Τρησκεία, Οικογένεια, τόσο πρωτότυπο, τόσο ελληνικό όσο δεν πάει. Αυτά από την δεξιά. Από την αριστερά. Αριστερά. Από την αριστερά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τον Κασελάκη, ο οποίο μιλάει για τι ευρωεκλογέ και βλέπει, οραματίζεται, νιώθει ότι θα είναι πρωτοκόμμα. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι και βλέπω ένα ρεύμα. ανεβαίνουμε. Πιστεύω πραγματικά ότι μέσα σε δύο μήνες μπορούν όλα να ανατραπούν. Και κάθε μέρα που περνάει, και σα το λέω αυτό ειλικρινά, αισθάνομαι ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Με τα ενδομένα τα οποία παρατηρώ σήμερα Πιστεύω ότι είναι απολύτω εφικτό να είμαστε πρώτοι. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι και βλέπω ένα ρεύμα. Ο στόχο είναι να είστε πρώτο κόμμα στο ευρωεκίο που έρχονται. Αν δεν είστε Αν δεν είμαστε θα είμαστε στις Σιγά και άμα δεν είμαστε και στις βουλευτικές θα ξαναγίνουν βουλευτικές κάποια στιγμή Δεν θα, γίνουν. Δεν θα ξαναγίνουν και ευρωεκλογέ. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή θα είναι πρώτο κόμμα Κασελάκης Χτες ήταν καλυσμένος τον Νίκο Ευαγγελάτο Έδωσε συνέντευξη στο Όρθιο ή τα πάντα Αλλά υπήρχε και ένα βίντεο ενδιάμεσα που βλέπαμε το σπίτι του Κασελάκη Ε, το διαμέρισμα, είχε πάει ο Νίκο Ευαγγελάτου εκεί, ήταν και ο Κασελάκη με κάμερα, είδαμε όλου του χώρου, έκανε ξενάγηση, μα είπε εδώ θα βάλω το σαλόνι, εκεί θα μπουν ε, η τραπεζαρία για δέκα άτομα για να έρχεται κόσμο να τρώμε, τον κουζίνα, ανακαίνιση, αλουμίνια, είπε παράθυρα. Ανεβαίνουν μετά στον πάνω όρο, με κρεβατόκάμαρε, είδαμε και τι κρεβατόκάμαρε, βλέπουν ένα μπάνιο στο βάθο, λέει ένα μπάνιο, δεν πήγε κάμερα εκεί. Στην τουαλέτα σταμάτησε λίγο πριν, τα είδαμε όλα, καταλάβαμε. Είπαμε διαφάνεια στα πολιτικά πρόσωπα. Όμως εδώ το έκανε γιατί τον ρώτησε κάτι ο Ευαγγελάτος και δεν το πολύ απάντησε, θα, θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο για τις περιφερειακές εταιρείες δηλαδή. Να πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά θέμα ε, δικαιοσύνης, θέμα κράτους δικαίου. Ο Κυριακό Μητσοτάκη χθε έδωσε μια συνέντευξη στο, στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, στο Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Ναστασοπούλου. Εκεί να ακούσουμε και ξανα, να ξαναθυμηθούμε, το ακούσαμε και χθε, τι είπε για το περίφημο μπάζωμα και αν ήξερε το Μαξίμου και αν είχε ανάμειξη το Μαξίμου σε αυτό. Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Ε, το να ρίξει χαλίκι για να σταθεροποιήσει το έδαφο, να πάει ο Γιαρανό να σηκώσει τα βαγόνια τη αμαξοστοιχία, όχι τη εμπορική, τη επιβατική. Τη επιβατική. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος για να σηκωθείτε. Όχι, τα... την απόφαση, το... Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο. Η πυροσβεστική. Μα, κυρία Νασοπούλου, κοιτάξτε να δείτε. Εμεί ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Κρατάμε αυτή τη φράση, εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό, τα είπε χθε το πρωί Θα ακούσουμε τώρα ότι είχε πει ο κύριος Τριαντόπουλος που ήταν Υπουργό παρά το πρωθυπουργό στις 7 Μαρτίου το δυστύχημα, το έγκλημα έγινε 28 Φεβρουαρίου 7 μέρες μετά ο Τριαντόπουλος βγαίνει σε κανάλι και θα προσέξετε τι πρόσωπο χρησιμοποιεί ο Τριαντόπουλος για όλα αυτά που κάνανε αυτοί που δεν το γνωρίζανε πάνω εκεί Αυτό που, σας έχει ανατεθεί, αυτό που σας έχει ανατεθεί σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί κύριε Υπουργέ ή απομένουν ακόμη πράγματα να γίνουν. Έχει ολοκληρωθεί, είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο. Εμείς. Έκανα το γνωρίζαμε αυτό. Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο mm -hmm. στο πεδίο, στα τέμπτη, στη Λάρισα, έτσι ώστε με απόλυτο σεβασμό στα θύματα, στι οικογένειε και στην ελληνική κοινωνία που παρακολουθεί από κοντά άλλε εξελίξει να προχωρήσει τόσο η διαδικασία συλλογή και αποκατάσταση του χώρου του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχία. Εμεί, ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Αλλά και από αυτό άλλη... ολοκληρώθηκε ή απομένουν κάποιε ώρε ή μέρε ακόμα. Έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρωθεί την... πλήρω. Από την Κυριακή το βράδυ έχει ολοκληρωθεί η συλλογή. Υπάρχει... Υπάρχουν τα συντρίμια και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο. Ενώ από την άλλη θα πρέπει να σημειώσω ότι σε συνεργασία και με την Περιφέρεια. Εμεί δεν καν το γνωρίζαμε αυτό. Είχαμε μια στενή συνεργασία με όλου του εμπλεκόμενου σε αυτό το εγχείρημα φορεί, με τι εταιρείε τον... του σιδηροδρόμου, με την πυροσβεστική, την αστυνομία, του ιδιώτε, τι εταιρείε, τι ιδιωτικέ που επιστρατεύθηκαν για να συνδράμουν με τα μηχανήματά του αλλά και με το προσωπικό του. Μέχρι τι πρώτε πρωινέ ώρε ήμασταν εκεί. Εμεί δεν το γνωρίζαμε αυτό. Ήμασταν εκεί, εκεί μαζί για να μπορέσουμε να απο, αποκαταστήσουμε ε, την περιοχή. Εμεί δεν το γνωρίζαμε αυτό. Λέει ο Ο Τριαντόπουλος χρησιμοποιεί πρώτο πληθυντικό. Ήμασταν εκεί. Κάναμε αυτό. Συντονίσαμε. Δίνει λεπτομέρειε πώ μεταφέρθηκαν, πώ καθαρίσανε το χώρο. Κατά τα άλλα δεν γνωρίζανε. Τίποτα για αυτό. Τι εντολέ, ποιο τι έδινε, μόνε του βγαίνανε κάποιε εντολέ. Από πού και κάνανε αυτά που κάνανε στο συγκεκριμένο σημείο. Όλα τα ήξερε όλο ο Τριαντόπλου και προφανώ δεν τα κρατούσε για τον εαυτό του, δεν ήταν τόσο εσωστρεφή. Φαντάζομαι θα ενημέρωνε ο Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, το Μέγαρο Μαξίμου, τον Πρωθυπουργό, για όλα αυτά που έκανε εκεί πέρα. Και βγήκε ένα χρόνο μετά και λέει: Δεν γνώριζαν τίποτα από αυτά. Οι περισσιακοί παράγοντε, μόνοι του έκαναν αυτά τα έσχυ που έκαναν. Εκεί πάνω και βγαίνει και η κυρία Διλίνη, προχτέ, η εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Για πρώτη φορά είδαμε η σαγγέλια, να μιλάει για υπόθεση και είπε αυτά που είπε για του συγγενείς, για την συγκεκριμένη ιστορία, για το αν του είπε να πάνε στην εκκλησία. Και έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι συγγενείς και καλά κάνουν και τοποθετούνται γι' αυτό. Πρώτο, ο Νίκο Πλακιά. Αν ακούσει την και στην δικαιστική λειτουργό να σου λέει ότι αυτά συμβαίνουν και στην Ασία, συμβαίνουν και στην Αμερική, συμβαίνουν και στην Αφρική. Όταν ακούσει τέτοια πράγματα ότι α είναι αυτό η αρχή για μια καλύτερη Ελλάδα. Τι πολύ συγκινήσει εκείνη τη μέρα τα παιδιά του σπουδάζουν στο εξωτερικό και του έκανε και έκκληση: Γιατί να μην α, γυρίζουν στην Ελλάδα, Και η Ελλάδα είναι ένα κράτο το οποίο θεωρείται από τα πιο αναπτυγμένα. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω χάσει δύο παιδιά και πάω στην εισαγγελία για να μου αποδοθεί δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Και νομίζει ότι η εισαγγελία σε μένα την ενδιαφέρει. Αν ένα καλύτερο αύριο του σιδηροδρόμου ή των αεροδρομίων, του... μην πω καμιά κουβέντα. Απλά για την υπόθεσή μου. Εμένα η μεν και η οικογένεια μου διαλύθηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πιστεύω κάθε γονιό του ίδιο θα έκανε. Δεν θα τον ένιωσε, κανένα. θα Α πει ένα γονιό που έρχασε δύο παιδιά και να μου πει, Αν του νοιάζει, να γίνουν τα παιδιά του θυσία. Α κάναν αυτή τα παιδιά του θυσία πάνω. Σπληρώνει ο ελληνικό λαό να βάλουν τα παιδιά του όπου θέλουν, να τα κάνουν οι φυγαίνειε και να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Εγώ τα παιδιά μου δεν τα έφερα στον κόσμο, ούτε οι φυγένειες να γίνουν, ούτε θύσεις. Και αυτό που κάνουμε οργίζουν περισσότερο. Διώθω πολλικές φορέ ότι με, με υποτιμούν, δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθο να υποτιμάσαι αντίπα. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε, το λέμε από την αρχή. Έχουμε φτάσει στο Ω και αυτή είναι ακόμα στο Α. Είμαστε έξι μήνες μπροστά. Έχει ένα ενδιαφέρον ο, με όλα αυτά και επειδή ακούω τους συγγενείς που βγαίνουν σε πολλά κανάλια και τοποθετούνται και απαντάνε στην εισαγγελέα, λογικό γιατί και η εισαγγελέα είπε κάτι που είχε πει ότι δεν το είχε πει, οι συγγενείς λένε μας το είχε πει με διάφορους τρόπους, δεν ξέρουμε τι καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε μειωμένη αντίληψη κτλ. κτλ. Όλο αυτό είναι ένα ωραίο ξεβράκομα της δικαιοσύνη σε κεντρικό πια επίπεδο Κάτι πληροφορίε και ένστικτα είχαμε όλοι και μια αίσθηση, αλλά τώρα νομίζω αποδεικνύεται και βγαίνουν πάρα πολλά στη φόρα. Ακούσαμε τον Νίκο Πλακιά. Θα ακούσουμε τώρα την Μαρία Καριστιανού. Από την κυρία Διλίνη, αντί να ακούσουμε τα σχόλια για αυτά που υπόθηκαν και είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδειχθούν, γιατί δεν ήμασταν μόνοι μα, βέβαια, υπήρχαν μάρτυρες και το έχει πει και πολλέ φορέ και ακόμη και όταν εγώ ήμουν ακούσα και στου άλλου συγγενεί. Θα μα ενδιαφέρε λοιπόν να ακούσουμε την άποψή του. την άποψή της για την ε, κίνηση της κυρίας Κεχαγιάτ που είναι η Σαγγελέας της Λάρισας η οποία αρχιοθέτησε τη μήνυσή μας για τον κύριο Τριαντόπουλο και εκεί είναι για μένα η ουσία όλου του θέματος δεν σκόνταψαν στο όνομα Τριαντόπουλο δεν σκόνταψαν, Δεν έχουν δει το δημόσιο βίντεο που έχουμε δει όλοι μας όπου ο κύριος Τριαντόπουλος ομολογεί ότι με εντολή του πρωθυπουργού ε, Έκανε όλε τι παρεμβάσει στον χώρο. Δεν υπάρχει το κατηγορητήριο στον αγοραστό για λίωση του χώρου. Με ποιο λοιπόν, με ποια νομική λογική αυτό αρχιοθετήθηκε. Και βγήκε χθε να μας κάνει μάθημα ηθικής και δικαιοσύνη και για κράτο δικαίου κυρία Διλίνη. Χθε, λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ήταν ακόμη μια τροπιαστική μέρα για τη δικαιοσύνη και για, το, για την Ελλάδα πραγματικά. Να, να απαντήσω επίσης ότι αυτό που είπε ότι έδωσε παραγγελία Στην εισαγγελέα Λαρίση να ικανοποιηθούν τα, αιτήματα, τα αιτήματά μας να τη θυμίσω ότι αυτό έγινε τον 11ο μήνα. Και μέχρι τον 11ο μήνα, και μέχρι είναι δηλαδή να ακουστεί η άποψη της Ευρωπαία Ισαγγελέα, τα δικά μα τα αιτήματα επαρέμεναν στην τύχη του. Τίποτα δεν γινότανε. Και ξαφνικά, 11 μήνες μετά, δόθηκε η εντολή από την κυρία Βιλίνη να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μα και να τα δούμε σε σεβασμό. Λίγο αργά δεν ήταν. Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Πιάνουν την κάθε λέξη από υπουργού εισαγγελείς και απαντάνε πολύ βόλα και πολύ καλά κάνουν ε? οι γονείς και οι συγγενείς και είμαστε μαζί τους προφανώς. Αλλά με αυτή την ευκαιρία βγαίνουν και άλλα, μαθαίνουμε και άλλα ή μα θυμίζουν και άλλα γεγονότα. Δεν σκόντωψε στο όνομα αυτό. Δεν έπρεπε να πάει αμέλητη η της Γιατί μπήκε στο αρχείο. Λίγο γιατί έτσι... Μπαίνουν όλα στο αρχείο. Και μήπω γι' αυτό τελικά η κυρία Διλίνη από τη 17η θέση ιεραρχία δεύτερη και πρώτη, πληρούσα τα κριτήρια. Ποια είναι τα κριτήρια ακριβώ, Να μην εφαρμόζεις του νόμου όταν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα. Αυτό λοιπόν δεν θα γίνει στην περίπτωση των Ντεμπόν. Bon. Στην περίπτωση των Ντεμπόν, bon, όλοι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν. Η Μαρία Καριστιανού, από συνέντευξη που έδωσε, απαντώντα στην εισαγγελέα του αρίου Πάγου για όλα αυτά που υπόθηκαν τις τελευταίες μόνο μέρες αλλάζουμε θέμα πάμε στο σπίτι του Κασελάκη στο ρετυρέ πάνω στο Κολονάκι, εκεί ήταν ο Ευαγγελάτος χθες και τον ρωτούσε για τις περίφημες εταιρείε. Δεν έχω προλάβει ο άνθρωπο να κάτσω κάτω να μαζέψω τρία πράγματα. Τώρα βγήκε το στρατόπεδο πριν από δύο εβδομάδε. Στείνω με ευρωεκλογέ. Μαζεύω όλα τελικά μου. Θα τα παρουσιάσω οικειοθελώ πολύ σύντομα. Μαζί με το ΜΕΣ για τη διαφάνεια. Υπάρχει θέμα προστήμου. Εντάξει, προς είναι προς τώρα, δεν υπάρχει είμαι. Υπάρχει θέμα προστήμου. Το οποίο το είχατε πει στη συνέντευξη. Μου είναι τελείω αδιάφορο υπάρχει. Γιατί εγώ θα τηρήσω τον νόμο ό,τι και να κάνουμε. Και ό,τι και να είναι. Προστήμου σημαίνει του νόμο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει. Πώ είστε η εταιρεία, Δεν έχω κάτσα να μετρήσω όλο το οργανόγραμα των εταιρείων. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Σε πόσο στερή συμμετοχή. Δεν είσαι λογιστή μου, δεν πρόκειται να σου φαγήσω. Εγώ δεν έχω να τίποτα. Σε πόσο στερή συμμετοχή. Δεν είσαι λογιστή μου, δεν πρόκειται να σου φαίσει. Βαγγελάτο, δεν θα πήγε τι εταιρείε γιατί δεν είναι ο λογιστή του, όμω πήγε την κρεβατοκάμαρα, έδειξε το σαλόνι, έδειξε το εσωτερικό του σπιτιού, βγήκανε στη βεράντα, ανέβηκαν στον πανόροφο. Αυτά ναι, τα δείχνει. Τι εταιρείε έχει ένα θέμα, δεν μπορεί να τα δείχνει. Και ενώ συμβαίνουν αυτά τα, στην επικαιρότητα, έχουμε και έναν καυγά με δύο ε, Ελληνόπουλα Πατριωτόπουλα. Ποιος ξέρει καλύτερα από μένα πόσο παρακαλούσε τον Αντώνη Σαμαρά να κατέβει σε Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας το 2014 περισσότερο από μένα. καλούσα. Αρνήθηκα στον Αντώνη Σαμαρά να κατέβω, γιατί δεν έκανε την ΑΟΣ και τότε. Κύριε. Πρώτον και δεύτερον κύριε Γεωργιάδη, ακούστε Αδωνή, εμένα δεν θα μου κουνά το δάχτυλο για ένα και μόνο λόγο. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί όταν βρέχει, νομίζεις, όταν σε φτύνουν νομίζω ότι βρέχει. Σας αγαπητέ Κυριάκο, σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Άρα εμένα δεν μπορεί να με κοροϊδέψεις. Άρα κύριε. λοιπόν αγαπητέ, κύριε α Γιατί εγώ σε ξέρω καλά Αυτός είσαι, αυτός είσαι Λασπολόγος, υβριστής Σικοφάντης και κυρίως Γλίφτης μεγάλο του συστήματος Ο Στόχο είναι να είστε Πρώτο κόμμα της Ευρωεκλογίας που έρχονται Αν δεν είστε Αν δεν είμαστε θα είμαστε σουβλευτικές Έχουμε και ροδευιαζόμαστε, νέο παιδί είναι 35-36 χρόνο όπω είπε χτες και έδεκανε και μια παρομοίωση για τον ΣΥΡΙΖΑ με ρολόι τον παρομοίωσε Όλα αυτά έχουν ελυθεί το συνέδριο μίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο συμπαγής από ποτέ λειτουργεί πλέον δεν θα έλεγα ακόμα ως ρολόι αλλά πολύ κοντά αυτό να είναι ρολόι Τι το κάνω τέτοιο πλέον, δεν θα έλεγα ακόμα ως ρολόι, αλλά πολύ κοντά αυτό να είναι ρολόι και <Ρι> <Ρι> ένα ρολόι σταματημένο όχι αυτό είναι άλλο τραγούδι ένα ρολόι εδώ λοιπόν που παίζει σαν μη τι να το κάνω τέτοιο ρολόι εδώ μπιθικό της, πολύ ωραίο τραγούδι με την ευκαιρία ακούμε και κάποια καλά λίγες νότες κάπως να τα στολίσουμε όλα αυτά γιατί δεν καταπίνονται εύκολα τόσα έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής το καλό της χθεσινής μέρας και της περιόδου γενικότερα είναι ότι ο τσίπρα πανεμφανίστηκε ζει, ο τσίπρα ζει και μίλησε στους Δελφούς στο συνέδριο εκεί Και είπε ότι είναι εδώ, είναι εδώ για να μα εξηγεί αυτά που όλοι έχουμε καταλάβει άριστα, τα ξέρει και ο ίδιο, αλλά έχουν παρεξηγηθεί. Παρετήθηκα από την προεδρεία του ΣΥΡΙΖΑ, άρα παρετήθηκα από αυτό που για 15 χρόνια έκανα σε πολύ έντονου ρυθμού. Ο φόρτο εργασία. Στην πρώτη γραμμή, σα διαβεβαιώνω, δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό. <σχεστή> είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν έχω παρετηθεί από την πολιτική όμω. <σχεστή> είμαι ενεργό πολιτικά, είμαι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι. Με τα λάθη και τα σωστά έχουμε μια παρακαταθήκη πίσω μας σημαντική στην οποία, στην οποία πρέπει να αναστοχαστούμε συλλογικά και προσωπικά. Άρα, ναι, ναι. Αλλά και να εξηγήσω γλυφάλια κάποιες στιγμές οι οποίες ε, στο δημόσιο διάλογο δεν εξηγήθηκαν ορθά ή παρερμηνεύτηκαν. Τι παρερμηνεύτηκε? Το όχι έγινε ναι. Τι άλλη παρερμηνεία? Παρερμηνεία ήταν αυτό. Έγινε κάτι άλλο το όχι ήταν όχι. Το ναι που δεν βγήκε έγινε ναι. Το όχι του ελληνικού λαού έγινε ναι. Κόψανε το ΕΚΑΣ. Υπήρξε κάποια παρερμηνία εκεί. Είχαν πει όχι τα 14 αεροδρόμια, δεν θα τα δώσουμε με τίποτα στη Φραπόρτ. Δόθηκαν τα 14 αεροδρόμια. Ποια παρερμηνία έγινε εκεί. Δώσανε αμερικανικέ βάσει όταν θα τι έδιωχνε. Ποια παρερμηνία. Πήγαινε και αγκαλιάζονταν με τον Ετανιάχου και φορούσε εδώ στην Αθήνα το Παλαιστινιακό μαντίλι στι διαδηλώσει. Ποια παρερμηνία έγινε και εκεί. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία. την θελοντική φορολογία των εφοπλιστών και αυτό παρερμηνεύτηκε, δεν ισχύει το διαδίδουν η πιο αριστεροί από τον Τσίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ παρόλα αυτά όμως είναι εδώ να κρατήσουμε το θετικό τι θα είναι εδώ και θα μας εξηγεί γιατί πολλές παρερμηνείες μαζεύτηκαν και δεν τα σηκώνει αυτό ο πρόεδρο, ο σύντροφος πρόεδρο. Προχθές που είπα ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη ήταν ένας εκεί πολίτης ηλικιωμένος που τον είδε και μορφόπεδο και του είπε το πεθαίνω για σένα και είναι έτοιμα και δικό σας και εμείς το είχαμε αφήσει είχαμε βάλει πενθύμηση δηλαδή να το φτιάξουμε Πάμε! Πέτα δίκα μου Τι σας αυτό που χωρίζει Ομορφόπεδο Πεθαίνω για σένα πεθαίνω για θένα <και> πεθαίνω για θένα <και> κι ασύσαι απάτη Αυτού που αποκαλούμε επιτελικό κράτος δεν πει να είσαι ψέμα εγώ σε λέω συγκάλυψε πεθαίνω για σένα, πεθαίνω για σένα, για σένα <και> κι ασύσαι απάτη ρωτώ εγώ ποιο μπάζωμα δεν πει να είσαι ψέμα εγώ σε λέω συγκάλυψε <σκάληψη> Και σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω μπαζό Warren Tacata ta que te gusta ti mami Tac ta Tacata uy tacata blo Εδώ Έλληνο φρένια, με το πεθαίνω για σένα Και ας είσαι απάτη 2 10 80 80 Τηλέφωνο επικοινωνία. μέσα είναι Σας περιμένει να πείτε για τις απάτε και όλα τα υπόλοιπα Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο Radio papakiparapolitica.gr Το mail του σταθμού το βλέπω εγώ αυτή την ώρα Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού Κολλάμε και τι πρώτες διεφημίσεις Από όσο λέει, ελά. Ωραία. Έχω ένα σοβαρό ζήτημα να συζητήσουμε τώρα. Σοβαρό και βελόπουλο, τέλο πάντων. Δεν πάει, αλλά θα με βοηθήσει. Είδα να. Α, κοίταξε, να δει και ο Τζίζε τον αντιμετωπίζει σοβαρά. Άρα οφείλουμε και εμεί. Σωστά, είδα μια δημοσκόπηση και φτάνει λίγο το 10%. Ναι, ναι, φυσικά με φτάνει το 50. Ναι, και η σκέψη μου είναι. Αβαντάρεται από πασοκοσύριζα μίντια ώστε να μειωθεί η νέα δημοκρατία. Ή αβαντάρεται από νέα δημοκρατία μίντια προκειμένου να πάρει αυτό το συχτήρι και να τον έχουμε μετά μεζε, εύκολο, με ζεύκολο με ένα. Υπουργείο να τον έχουμε κοντά. Το Βέβαια. θέμα είναι ότι αβαντάρετε, έτσι κι αλλιώ. Ότι αν δεν υπήρχε αβάτα, δεν θα υπήρχε ευλόπουλο. Συν απλά πράγματα. Γεγοντα... Τώρα, το βελόπουλο να το κρατάμε ένα Υπουργείο, νομίζω δεν χρειάζεται. Έχουν πολλού τρόπου να τον κρατάνε. Έχουν κάλλου τρόπου. Βέβαια, το θέμα είναι όπω και το 41% των Ελλήνων ή 20% επί του πληθυσμού. Από τη στιγμή που ψηφίζει το Μητσοτάκι έτσι, όταν ψηφίζει και το Βελόπουλο που είδα στην εκπομπή τη χαισυνή ότι μέχρι και το σώρα είχε υποστηρίξει. αυτό Έκαλεσμένε το... επιλογέ, αλλά ο <laughs> τίποτα αλλό, μην αγώνε. Για και δίνεις το ελληνικό δημόσιο, ομόλογο 670 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινό αντίκρισμα. Η ιστορία έχει Δηλαδή, επειδή έχω και κάποιου δεν τους κοντινού που αρχίζουν και τσιμπάνε με το βελόπουλο γιατί όπου και και ψαρεύει από παντού, αν είναι τον άνθρωπο πουλάει που κυραλιφέ και που έχει επιστολέ του Ισού να τον πάρουμε και σε σοβαρά, οκ, okay, αναμένουμε. Να την παιδιά. Επιστολή του Χριστού μα. Του Ισού μα. Ο ίδιο ο Ιησούς έγραψε. Η Ψέκα πάντα είχε πρόσφορο έδαφο στη χώρα. Καλή μόνο. Επίση, συζητάμε για τον Βελόπλο που έχει κόμμα επειδή απλά δεν του έγινε πρόταση να πάει στη Νέα Αν είχε πάει μαζί με του άλλου, Υπουργείο θα είχε τώρα, μην αγχώνεσαι. Πάντα γι' αυτόν μιλάμε. Απλά ήταν πιο χρήσιμο σε αυτό το πόστο. Και... Άμα γίνει κάτι, να υπάρχει μια καβάτσα.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 Κρύνεται και το δικό μου όνομα. Ο Μιτσοτάκη! Φύριε φιλακίνητο στόματί μου! Να σε δουλεύουν τόσα χρόνια σταθερά ε, και η υπόψη τώρα εκεί στη Θεσσαλία ο ηλεκτρονική διακυβέρνηση που λέγεται από κάποιου το παστεριού ή κανόνα. Σπατριότη του δεν είναι, με τον ένθια. Α δεν ξέρω μου πατριώτη μου. Όχι δικό σου. Φανούρι. Καλό. Ήταν δήμαρχο τρικάλλου, γίνανε μου παστεριού. Ναι, και τώρα είναι ηλεκτρονική διακυβέρνητή, νομίζω ότι θέλει του πιλαγια. Δεν πήγε. Άνα στα δικά, είναι πράγωνο. Ναι, ναι, και τώρα εκεί για τον ένθια που αναστατοθήκανε. Αρχή κάτει. Από εδώ πέρα που το νερό έχει φτάσει πάνω, μέχρι σε όλα τα σπίτια βρεθήκανε να του έρχονται καθαριστικά το ένθερμα και να του δάνε να πληρωθούν. Μάλιστα και η πρώτη δόση τέλο Απριλίου. Και γιατί δεν ψηφίζει να παντρεμισωτάκι, να έχουμε σταθερότητα στο δούλεμο, ρε φίλε. Δεν Καλημέρα, σα τι κάνατε. Καλά. Δεν θέλω σου, Να είστε καλούι. Ευχαριστού, Υγιά. Κύριε Μπαρμαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη. Ναι, είναι ικανοποιημένο ο κύριος Καλαμούκης. Από τι? Και αν δεν είναι, αυτό ικανοποιείται. Τι λέει το κόμμα του. Δεν ξέρω. Αυτή είναι Ευρώπη το μονοπωλίο, είναι Ευρώπη το λαό. Θα γίνει η Ευρώπη το λαό με τον Γιώργο Αυτιά. Α, αυτό περιμένει η Ευρώπη. Αν αυτό μας έμελε, ας γίνει. Εδώ Εναι... είναι αυτιάς, το ξέρετε. Κάνεις <στα> Το στόχο είναι να είστε πρώτο κόμμα στις Ευρωεκλογέ που έρχονται. Αν δεν είστε. Αν δεν είμαστε, θα είμαστε σουβλευτικέ. Έχουμε μέλλον δηλαδή και θα κάνουμε κουράγιο. Το αντέχουμε και ελπίζουμε να κάποια στιγμή να γίνει και πρωθυπουργό. Γιατί όχι και ο Κασελάκη. Τόσοι και τόσοι έχουν γίνει. Αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Ο Γιώργο Αυτιά, αυτό είναι το άμεσο, θα πάει στην Ευρωβουλή. Για ποιο λόγο πάει εκεί, τον ρώτησαν. Πώ αποφασίζει, έχει μια πετυχημένη πορεία. Κάνει μια πετυχημένη εκπομπή στο Sky. Και ξαφνικά, τι είναι αυτό που σε κάνει να ασχοληθεί με την πολιτική. Θα σου πω. Εσύ επεδίωξες να μπει στον χώρο τη πολιτική ή σου προτάθηκε γιατί από ό,τι ξέρω, προτάσει σου γινόντουσαν και σε σένα και σε μένα και στη Μαρία και στου άντρε μα. Πολλέ. Γιατί τελικά δέχτηκε. Να με ρωτάς γιατί δεν πήγα σε αυτό το κοινοβούλιο και πάω έξω. Ναι. Να σου πω γιατί. Έξω. Ναι, κάποιοι μπορεί να πούνε έχει περισσότερα λεφτά. Όχι, ίδια λεφτά με τηλεόραση είναι. Α το. <laughs> με, δεν μην κρυβόμαστε τώρα. Υπολογισμένα Έτσι, Υπολογισμένα. <laughs> Για όνομα του Θεού. Με ροδούλη, με ροφάιπ Δεν βγαίνουμε Γι' αυτό λοιπόν αλλάζουμε και τις δουλειές Πάμε να ακούσουμε δεύτερο μέρος του λαού Όταν είδα το βίντεο Ήρθαν... Και σε μένα πίσω κάποιε αναμνήσει και εμένα μου πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο. Ήταν αστείο και λίγο πολύ κάτι το οποίο γινόταν για του πολύ καλού μαθητέ. Μπούλινγκ εσεί. Έτσι εξηγείτε, φίλε, το παιδί. Έχει πάθει από τον μπούλινγκ ζημιά. Κι αυτό. Κι αυτό βλάβει. Εγώ έδωσα πανελίνε εξετάσει το 1990. Έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Πέτει, εξηγούνται. Αρχίζουν και εξηγούνται τα πράγματα. Γιατί σου λέει τώρα ο Κυριέκο. Μπούλινγκ εσεί. Μπούλινγκ εγώ. Και δεν είναι και Σήμερα. Δεν πειράζει, θα το ανοιχτώ. Ή έλεγε μία κυρία που βγήκε κύκλο χθε, δεν θυμάμαι το όνομά ότι εμεί λέει πίνουμε και τραγουδάμε σε αυτό το χώμα. Θέλουμε να μπούμε πατούμε όλοι μέσα. Θέλουμε Η διαφορά στην ιδιοσυγκρασία μα με του βόρειου λαού είναι ότι αυτοί πίνουν και αυτοκτονούν, ενώ εμεί πίνουμε, χορεύουμε και, και, και τραγουδάμε τι.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 Ναι, μην και παρακαλώ. Εδώ που πήρατε είναι κύριε Του το τηλέφωνο, η άλλη άκρη. Α, η άλλη άκρη του και ακούω αυτέ τι σαχλαμάρε που πετάει ο καθένα. Ναι. ναι, και λέω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε είναι. Γιατί δεν φταίγουν να... είναι, είναι, είναι, Γιατί δεν φταίγουν να πάνε αλλού, Ευρωπαίοι πολίτε είναι. Γιατί, γιατί... Δεν έχουν λεφτά για εισιτήριο με το μιτσουτάκι που δεν... μα έχει κατσικωθεί πέντε χρόνια. Ναι, σίγουρα, ε. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι. Είναι άλλο. Εγώ νομίζω ότι. Άσε που είχαν πολύ όρεξη τα... να βλέπουν τα μούτρα Όλου εσά που ψηφίσατε, Μητσοτάκι. Θέλω να βλέπουν εσά το 41% κάθε μέρα. Έχουν βίτσιο. Είναι, μα, μα, σίγουρα. Γιατί το 41% δεν είναι μαλάκι. Έλα, μίλα μου γι' αυτό. Πέρα, το 41%. Τι είναι, είναι αλφα. Τι είναι, είναι, τι είναι. Είναι, τι είναι, είναι σίμιε, σίμιε. Ναι, αν κάτι λε το 41, λε αυτό. Να, ένα ξύπνιο 41, κρίμα να μην είχαμε άλλο 59. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Σιγά-σιγά όμω, αγάλη, αγάλη. Δεν σα αρέσει, πηγαίνετε αλλού. Δεν βγαίνουμε, μάνα μου, δεν βγαίνουμε. Και Να αφήσουμε τη χώρα σε εσά στο 41. Θα σπάξανε. Να πάτε στην Ουγαντούγκου, γιατί είστε. Έχει, εκεί σα όλου. Καθερυτάκι. Τι είναι αυτό, τι λέω λε. Έλα σε παρακαλώ. Βέβαια δεν περιμένουμε και πνεύμα 41%. Σίγουρα, σίγουρα. δεν σα αρέσει και δεν σα αρέσει και σα πληγώνει. Θα σα πληγώνει, σα πληγών. Μπάτσε η κουρνιά δολοφώνη, μου λέετε όνει, ότι είναι σε όνει, ξέρετε. Θα σα πληγώνουν αυτά, σα Δεν βγάζει κάπου θα καταλήξει λούκα. Θέμα. Έλα για. Μα είναι Ελληνόπουλο και τα δύο. Γιατί τσακώνονται. Ο Ακροατή ο φίλο εδώ μαζί με τον Αποστόλιο για το 41% και το να φύγουν οι υπόλοιποι που διαφωνούν και γκρινιάζουν κάθε μέρα. Έτσι ενωτικά φτάσαμε στο τέλο και τη εβδομάδα αυτή και τη σημερινή εκπομπή. Γιατί όπω κάθε Παρασκευή έχουμε τι παραγγελίε σα και αφιερώσει. Αυτέ ακολουθούν τώρα, μα πάνε στι διαφημίσει. Αμέσω μετά μαγαζίνουμε τον Γιώργο Πιέρω. Τα υπόλοιπα στη Δευτέρα. Γεια σα. Έλα Παστολή, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα, friend. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, θα σου ήταν εύκολο. Ναι, για πες. Λέκα, η μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Σαν πάλι ο Και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά Σου κρύβω την αλήθεια Και αφήνω από τα στήθια μου να πω Παραμύθια για εκείνους που αγαπτούν εδώ Τσακλαγιαγγύλ εδώ Δεν αρεβαίνετε μου λέει στον έβδομο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι Φαραδινεύετε να πιούμε ένα ουίσκάκι στον επέμπτο Στον yeah. έβδομο όροφο το Ήρθα με το Chris Kraft Δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας με ένα μικρό σκάφος Με ένα...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 Όχι ρε, ο Χάρη Κλίν που έλεγε Εδώ ο κόσμο κάει, εγετάει. Κάει το Κάπου το λέει αυτό. Α, αυτό, Α, ναι, αυτό ταιριάζει. Καπάκι, Τα πει καλά. Όλο καλά, εσύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τρώω μιλαράκι. Φάτω. Καλή χωνεύση, γεια σα. Δεν πιστεύω να εννοεί το κινητό αυτό, το Apple. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Κανονικό το μιλαράκι. Φάτω, Και <χανονικό> <χανονικό> <χανονικό> <χανονικό> το άλλο, κάποιο και το Εδώ ο Τα εντόμα δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα. Κάει το με με τα παιδιά σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια Να σου πω κάτι, ρε. Γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία τα 50 χρόνια. Α, τα 50 χρόνια είναι, δεν είναι τα 500 εκατομμύρια. Περίμενε, δεσί. Νόμιζα γιορτάζει γιορ... τα 500 εκατομμύρια χρέο. Α, μπερδεύτηκα. Επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαθηματικά, πρέπει να ετοιμάσει ένα αφιέρωμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει αυτή την Παρασκευή την επόμενη. 50 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα χρόνια καταρχήν κυβερνήσανε. Τι πατάτε κάνανε από τον καραμαλί, το γέρο μέχρι τώρα το μιτσοτάκι, τον μικρό. Και να το κάνει μια πολύ ωραία αφιέρωση τώρα θέλω να βάλει όλη σου την τέχνη.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 Η μίζα είναι κυβερνητική οδηγία. Happy birthday to you. Ziemens, επίσημος χορηγός των ελληνικών κυβερνήσεων. Happy birthday to you. Τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα. Happy birthday. Τα μάτια, την Ελλάδα δυνατά μπροστά. πολλά, καλά. μαγικέ. Γεια σας Παστόλη, καλησπέρα φίλε. Γεια. Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα σου ήταν εύκολο. Θα δούμε, αναλόγως. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Πρέβεζα. Εντάξει. Τα σε καλά. Βάσις φρουρά εξικόντα αρχή απρεβέζεις Εγώ δουλούω πιο καλά Τις Κυριακές Το είπαμε, έλα για Βάσις φρουρά εξικόντα αρχή απρεβέζεις Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα Επίρα ένα βιβλιάριο τραπέζεις Πρώτη κατάθεση Ένα αρχίδι I'm Ναι. Καλώς τον ναι Καλώς με Θα μου γίνηθες από το Ιράκλειο ε. Όχι εκεί θα έμενα στο Ηράκλειο θα έμενα Ναι ναι αγκούρια κριτικά σου έχω πει Αλλά με γράφεις για τον Μπελογιάννη σου είπαμε γράφει γράφεις Πάρα λες δυο Τους γερανούς ρε Πασχαλίδης με ζορμπαλά Έγινε ίδια, γεια πολλά, yeah. Ένα yeah. παναγαμικης Πάω τώρα γεια yeah. Στιγμές στιγμές θαρώ Πόσοι στρατιώτες Που πέσανε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 Απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς κι γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίτα με τους κλειμμένους ουρανούς.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 Ουράνε, φίλε μακρινέ. Ουράνιο, όχι δε θα πιω τον έσο Ουράνιο, ραδιενεργές Πώς θα δεχτώ Άλλης αγκαλιάς ραδιενεργώ Και θα παραγγείλω εδώ ότι μαλακία θα σκεφτώ Τώρα είμαι μιας μια σωσάτε Τ κορίσ να μα καπίεις ποορίσνα μου φοτήσεις μια στηγμή Το κορμί μου νι μόο για Καλησπέρα, Πόστολε. Καλησπέρα. Νίκο, εδώ τι κάνει. Γεια σου, Νίκο. Σε είδα τη παράσταση στο Σταυρό του Νότου. Ήθελα να σου πω, ήσουν καταπληκτικό. Yeah. Είδα γνώριμα βιτεάκια, έλασα πολύ. Όπω το Τέρμα Μαλάκια. Και όσε φορέ και να είσαι εδώ, φίλε, γιατί έχω δει μερικέ φορέ πλέον. Πάντα θα ανατριχιάζω όταν ακούω το Μεσία Μαμά. Είσαι φοβερό, Αποστολάρα μου. Ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Και μετά την παράστασή σου για την Παρασκευή, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση για σένα. Yeah. Αυτό. Yeah. Α, αν είσαι γύρω στα 45 θα έχει προλάβει στα τους, έτσι, εγώ, είναι. Terror Ex Cruise τα καλά του. Έχει και εγώ, Ναι. η πωλείς, ε άλλο Τέος πάντων, ναι Λοιπόν, θα ήθελα να σου αφιερώσω τη μέθοδο του προκρούστη Ξέρεις και ο τι θα βάλει για την παρασκευή έτσι, Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε που Έτσι, μπράβο, είσαι ωραίος μεγάλη Ευχαριστώ. και μια και τόπες παράταση παραστάσεων Μέχρι τις 24 του μηνό. Είσαι Ωραίος Εχω τρίμετω αυτό που πρωτλήστη. Παρνω στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Εχω τρίμετω αυτό που πρωτλήστη. Παρνω στα μέτρα μου το κάθε πούστη. Έλα, μα καφό. Είναι ο Μαρκώνη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μια ώρα περνώ. Λοιπόν, αυτό που θέλει η κυρία μετά τα κρυγόνα ήταν το τσίντζερ. Επειδή είναι ένα πολύδωρα. Τα κρυγόνα με τσίντζερ έλεγε. Η φάρσα. Λέτε, και πού είχα πάρει, θυμάσαι. Στο Έχει... Υπουργείο Δημοσία Τάξη. Θα το ψάξω, θα το απάρει. Επειδή είναι περίμενε. Θα ξεκινήσει όμω με τον κουρσάλ του Παπακοσταντίνου να μαρσάρει τη χάρλη ο Πολίδωρα. Του λέω εγώ παίρνω τη μοτοσυκλέτα μου και βγαίνω παγανιά το βράδυ να δω πώ το του λέμε. Καταλάβω τη μοτοσυκλέτα ναι. μου και γυρίζω διαρκώ. Μονάχα, κιάχομενος ο κόσμος όλος κυλά κυμικά. Καβαλάω τη μάτσα της και μην τη γυρίζω διαρκώς. Ολόκληρος θα είναι. μετά και τις θα ψάξουμε. Θέλουμε να καταφύγουμε σε αυτό που είναι περισυμπεριλημμένο Στην τροφική αλυσίδα αυτή την πεπερώριση. Και έχουμε κάνει και μια σχετική παραγγελία για εναλλακτική λύση. Τεχνικό λέγεται. Ε, ναι, καλησπέρα σα. Yeah, σας... Τηλεφωνώ από την οικολογική χημική Άλκης Πετίνης λέγομαι. Ναι. Yeah. Για την παραγγελία που μας έχετε κάνει για την πιμπερόριζα.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 Για αύριο είναι. είναι το ραντεβού για αύριο και επειδή θα φέρουμε εμεί τα δείγματα, τα κλασικά που έχουμε και έχουμε, φέρει, έχουμε φτιάξει και κάτι καινούργια, ήθελα να σα πω αν θα χρειαστεί να τα φέρουμε ή όχι. Γιατί έχουμε ε, φτιάξει ε, και ένα ενισχυμένο μεταπάσχο. Με, πιο... Και εγώ είναι να φέρω και το συνταξιούχο αύριο για να το κάνουμε πάνω του να δούμε πώ δράσει. Όχι, το... όχι. Θα ξαναπάρετε όχι. πάλι τηλέφωνο να κανονίσουμε για την επειδή είμαστε ανημέρωτοι εμεί. Γιατί εμεί έχουμε φτιάξει και κάποια άλλα. Δηλαδή έχουμε την Πιπερόριζα την κλασική που ζήτησε ο Υπουργό που είναι για φοιτητέ, καθηγητέ. Έχουμε κάποια πιο light που είναι για μαθητές ναι. για συνταξιούχου που εντάξει λόγω ηλικία έχουμε πιο λάθη και επειδή έχουμε και κάποια τέσσερα νέα προϊόντα, μα ενδιαφέρουν όλα αυτά. Το ξέρω... Σημειώνεται ένα τηλέφωνο, ναι. 2.10 2-10. 5-27. Μάλιστα. Και ήθελα να σα πω και για ένα καινούριο προϊόν που έχουμε που είναι το Ginger με τα μπάσκο, που είναι πιο καυτερό για του γνωστού άγνωστος Για πιο δραστικά, α πούμε, αποτελέσματα. Όχι, κατάλαβα. dikies gian galiese dikies ya Θέλω και μια αφιέρωση φίλε Θέλω το τραγούδι της ερήμου Για τη γυναίκα μου και το παιδί μου που λείπω Σε τρεις μήνες θα είμαι κοντά τους Αχιλέα, Μαρία, σας αγαπάω πολύ κι αν φύγεις, Για το γύρο του κόσμου Θα είσαι πάντα μου Θα πάντα μαζί. Και δε... Σαμολίππις, γιατί θα ναι η ψυχή μου, το τραγούδι της έρημου που θα σακούλουσε τα ήσυχα βράδια, η ασή. sha mesha kesi ke ter